you Λοιπόν, από φίλη, καλησπέρα. Από το 14 εβδομάδα. Εδώ η είναι και ο λίγο περίεργο, καλησπέρα να χρονό. και από μένα, καλή σα εβδομάδα και ζητώ συγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ήταν η βία. Έτσι. Πώς είσαι, τι κάνεις κατάνησε βλέπω καλά σήμερα ε, Είναι καλά. Με καλύτερα, είχα ε, ένα εσύ. πρόβλημα Και έχω δηλαδή ακόμα με το μάτι μου Ναι, ε. Ε. Ε, ε, μα γι' αυτό στο Αλλά πάει καλά Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, για πες Μαρία μου ε, Σήμερα επίσης πάρα πολλοί φίλοι Μου ζητήσανε ναι. Να ξαναεπεξεργαστούμε με μερικά πράγματα Από αυτά που έχουμε πει το τελευταίο καιρό Ωραίωτατα. Και κυρίως ε, να μιλήσουμε για, ε, όπως μου το όνομάσανε, μια αγωγή θανάτου, γιατί ας μην, έχουμε, αγωγή θανάτου. Α, βέβαιος, ας μην έχουμε αυταπάτες, το μόνο πράγμα που φοβούνται οι άνθρωποι είναι ο θάνατος. Αυτό είναι ε, ο βασικός τους φόβος. Και πάνω εκεί πατούν και θρησκεύματα που δεν νοιάζονται Όλο τους το ανθρώπους, συστημά. βέβαια. Όλο το σύστημα, και, και γι' αυτό το ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση σήμερα για το που πηγαίνει η ψυχή όταν πεθαίνουμε. Ναι. Ε, βέβαια, σήμερα θα σας πω, θα τα προσεγγίσω σαν δεδομένα τη συζήτησή μας. Ε, επειδή αμέσως μετά θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή και ελπίζω να έρθει ο Σαραγάς, να, να, σου ναι, να ε, τον παρακαλώ να έρθει γιατί α, δε, κάποιοι τον στενοχωρήσανε Το ξέρω, και, είναι, και, και είναι, είναι, είναι, είναι παρακαλώ πάρα πολύ όποιο στενοχώρησε τον κύριο Σαραγά να του ζητήσει συγγνώμη ο Σαραγάς είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος όχι μόνο επιστήμονας και σκεπτόμενος άνθρωπος αλλά είναι και εξαιρετικό άνθρωπος δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα και θα κουβεντιάσουμε λιγάκι. Μου δίνει ε... ευκαιρία να πω ότι κυρίω στου φίλου που είναι τακτικοί εδώ, αθαμόνε του Αλμπέντο και άκουνε, κάποιοι ελάχιστοι ευτυχώ, με ορισμένου δεν έχω αναγκαστεί που δεν του ξέρω προσωπικά να, να του βρίσκω εδώ. Αυτό όταν δεν αρέσει κάποιο, είτε είναι το θέμα, είτε το πρόσωπο, είτε ο σταθμό, είτε ο γαρποδίνη, είτε είτε, είτε, είτε, είτε, το μόνο που έχει να κάνει είναι να αλλάξει σταθμό. Λοιπόν. Τι έχουν κάνει τώρα, Μπαίνουν εδώ, έχουν δει ότι υπάρχει μια παρέα, υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα, ξέρω εγώ κλπ, κλπ, και πετάνε την παπαριά του και νομίζω ότι ο άλλο, όποιο άλλο, η Τζάνι, εγώ, εσύ, ο Σαραγκά, ότι είναι υποχρεωμένο να κάνει να απαντάει. Μερικοί απεχώρησαν, αλλά απ' την άλλη αυτοί χάνουν. Δηλαδή, αν εσύ τσαντιστή και δεν έρχεσαι, πώ να πω, εμεί είμαστε φίλοι, θα βλεπόμαστε κάθε μέρα. Αυτοί χάνουν. Ναι. Διότι η Χιτζάνι, ο Χιτσαραγά, ο Χιψιωμέγα, δεν θα έρχεται εδώ να συζητάμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν θα τη συζητήσω και δεν το θα του απαντήσω με έναν τρόπο. Ο καθένα έχει την ίδια συγκρασία. Που καλύτερα να του έβριζα παρά να του απαντήσω με τον τρόπο που θα του απαντήσω, αν το αυτοστολμήσουν αυτό. Αγαπώ, ο καθένα έχει την ίδια ε, συγκρασία του. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν είμαι μόνο εγώ τζάμπα μαγγέ, έτσι. Είναι. Ούτε εγώ. Λοιπόν, Αλλά όπω είπε ο Σαραγκά, για να καταλάβει πώ είναι αυτό. Ακριβώ. Ο Σαραγκά είναι ιδιαίτερο άτομο, είναι ιδιαίτερη η γνώση του και είναι και ιδιαίτερη η συμπεριφορά του και οι του. Λοιπόν, σου λέω, κάθομαι εγώ. Σκοτώνομαι 10 μέρε να ετοιμάσω την εκπομπή μου 5 ώρε 4-3. Για να πετάγονται δύο, τρεις βλάκες να λένε την κουταμάρα τους, πάνε να φύγω. Λοιπόν, το τε, με αυτό που σας απασχολεί περισσότερο. Εγώ θα παρακαλέσω πραγματικά τον κύριο Σαραγά να, να έρθει και ξεκινώντας με μια εκπομπή που έχω, που έχω την ανάγκη του για να διαπραγματευτούμε κάποια πράγματα. Ωραία. Να τελειώσουμε και με τους δύο ύμνους. Ε, τους άλλους, και αμέσως μετά μπαίνουμε στα μυστήρια τα δύο τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα, που βέβαια ε, είναι επηρεασμένα, μην το ξεχνάμε αυτό, και από τα προϋπάρξαντα, δηλαδή τα ορφικά μυστήρια. Δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Εννοείται. Εντάξει. Ε, διαχέονται. Ναι θέσεις μέσα στο και θα μιλήσουμε μόνο που εγώ όταν θα σας μιλήσω για τα μυστήρια δεν θα σας πω δικά μου πράγματα παρά μόνο μπορεί να πω εδώ υπάρχει μια ερμηνεία που μπορεί να δώσουμε και είναι δική μου αλλά αυτή αν θέλετε τη δέχεστε και μπορεί να είναι επισφαλής διότι αυτά που βλέπω και βιβλία που γράφουν για τα μυστήρια τον, τα αρχαία μας μυστήρια και ιδίως τα δύο μεγάλα, ναι. ε, Ελευσίνια και Καβίρια, ναι. με κάνουν ένα, πραγματικά να θυμόνο με την επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλα ζητήματα και βαθιά, αλλά και κυρίως με την έλλειψη ευθύνης απέναντι στους αναγνώστες τους, στους ακροατάς τους κτλ. Η Ελλάδα δεν έχει ποτέ να χάσει από την αλήθεια, όσο πιο πολύ προσεγγίζουμε την αλήθεια με αίσθημα ευθύνης, τόσο πιο πολύ λάμπει ο ελληνισμός. Αντιθέτως, το να μαυρώνουμε όταν βάζουμε τις δικές μας προσωπικές γνώμες ως θέσφατα ναι. ως θέσφατα και ως ε, Δεδομένα, την απόλυτη ε. αλήθεια, ναι, γνώση. Ε, τότε βέβαια φέρνουμε αυτές τις τόσο υψηλές, βαθιές και ε, πάνω και έξω από συμπαντικέ θα έλεγα από τα μεγέθη τα δικά μας και τις καταβιβάζουμε στη δικιά μας την αξία, στις δικές μας μικρότητες, στις δικές μας ε, ανευθυνότητες. Ε, Παρ' όλα αυτά, τότε εκεί θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο για αυτά τα πράγματα. Όπω μα λένε οι πηγέ που μα έχουν απομείνει, γιατί δεν έχουμε δυστυχώ πράγματα. Απλώ θα κάνουμε ανάλυση περιεχομένου σε αυτά που λέγανε οι πρόγονοι ναι. για τα μυστήρια. Και από εκεί θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε. Και είναι η μόνη ασφαλή μέθοδο, γιατί δεν έχουμε. Βάλτε το καλά στο μυαλό σα. Δεν έχουμε. Ε, ε, τίποτα το βέβαιο για τα μυστήρια σαν δηλαδή καταγραφή ε, λοιπόν. και θα θέλω να τους παρακαλέσω Μαι. να γράψουν ε, να μην διστάσουν σήμερα γιατί θέλω να γίνει και μια, να έτσι ένας διάλογος μαζί τους Μπράβο. Ε, τι α πούμε τους πάνω στο θέμα που είπαμε για την αθανασία της ψυχής ε, για το πού πάμε μετά τον θάνατο. Ναι. Ε, βασικά θα στηριχθούμε στον Πλάτωνα, ε, ο οποίος ε, επηρεάζεται και από τη θεωρία των Πυθαγορίων γι' αυτό, και ο Αριστοτέλης, ε, παρόλο που ο Αριστοτέλης είναι έτσι πιο, θα λέγαμε σήμερα, ε, θα τον κατατάσσαμε στους θετικούς επιστήμονες, ενώ ο Πλάτωνας είναι και επιστήμωνας Ελλήνη και φιλόσοφος, έτσι. ας πούμε στον Τίμεο μας δίνει όλη τη γνώση ε, κατά τομής, αστρονομία, ιατρική, α, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, όλη τη γνώση της εποχής του, παρόλα αυτά ε, τα θεάται πάντα με τη ματιά του φιλοσόφου. Και έτσι πρέπει. Λοιπόν. Ε, θα ήθελα λοιπόν να γράφουν ε, τα λοιπόν, δικά τους... Λοιπόν, να το πούμε τους... από την αρχή γιατί μπαίνουν και άλλοι. Πού θα κινηθείς περίπου, Είπαμε. Περίπου, ξανά ε... έτσι σε τίτλους, ναι. να η βάλω ψυχή... τραγούδι, να το σκεφτούν και να αρχίσουμε ναι. να κάνουμε την κουβέντα. Η ψυχή και η αθανασία της ψυχής mm -hmm. Ωραία. και τι θα μπορούσαμε να πούμε για το πού πάμε μετά τον θάνατο και αν πρέπει να φοβόμαστε το θάνατο ή όχι. Οκ, okay, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είμαστε, αλπέντο14.com. Μαρία Τζάνι, γιατί okay. οι Έλληνε, Δευτέρα βράδυ, ξεκινάμε. Ο Λεμόνι είχε ένα προβληματάκι, δεν ήρθε και σήμερα, και ξέρω ότι έχει, δεν έχει τίποτα. Και μετά ακολουθεί από το στούντιο τη Κρήτη η κυρία Νάντι Παπαμίτσου. Go. With the wind, just like a leaf that has blown away, gone with the wind. My romance has flown away. Yesterday's kisses Are still on my lips I had a lifetime of heaven At my finger But now all is gone Gone is the rapture that thrills my heart Gone with the wind The gladness that filled my heart a flame Love burned brightly Then became An empty smoke dream That has gone Gone No, all is gone. Εδώ με χαλάρε μουσικέ είμαστε. Οι ημέρε είναι βροχερέ, θυμίζουν φθινόπορο, περίεργο ο καιρό. Τέλο πάντων, είναι εκεί το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, Μαρία Τζάνι, γιατί οι Έλληνε, ήδη η Μαρία μου έχουν αρχίσει και έρχονται ρωτήσα από του φίλου. Σημεία μία που βλέπω εδώ που θα απαντήσει είναι τη Θεσσαλονίκη, η άλλη να το Όμω, προηγουμένω, γιατί αυτά εδώ θα είμαστε να θέλω τις σου και. Λίγο τα σχόλιά σου Για την τεκτενόμενη κατάσταση Ρε παιδί μου Είδα και τελευταία Τώρα βγήκαν όλοι Από το ένα άκρο του φάσματος πολιτικού με το άλλο Και όλοι συμπαθούν Τα ζευγάρια τα ομόφυλα. Και είπα και εγώ προχτές Σουμορίζοντας θα πάω να κάνω και αυτό με στήθο Για να βυζάνω κανένα ένα παιδί Αν Για πες κάνω με πλάκα Αλλά η κατάσταση είναι τραγική Μαρία μου Για να ξέρει. Όταν διαβάσαμε τον, τον ύμνο για τον ουράνιο νόμο, είδαμε εκεί ότι ε, είναι κοντά και συμφωνεί με τους ανθρώπους οι οποίοι τον τηρούν ναι. και ε, τους ευεργετεί, ενώ με αυτούς που τον παραβιάζουν. Ναι. Ε, είναι απόν από τη ζωή τους και επιπλέον τους περιμένουν και κακά. Μάλιστα. Και αυτά τα κακά που τους περιμένουν ε, είναι και σε άλλα πλάσματα που σχετίζονται αυτοί. Και θέλω να πω ότι το να επιτρέψουμε ναι. να ενήλικες άνθρωποι να παντρεύονται και να ζουν μαζί με για τους, με χαρά τους και δεν θα μπω εγώ στην κρεβατοκάμαρά τους Υπό τον όρο ότι δεν θα μου διαταράσουν να. τη ζωή μου Και μου τη διαταράσουν τη ζωή μου Και προκλητικά μάλιστα τη, Μου τη διαταράσουν τη ζωή μου όταν αυτά τα ζευγάρια θα μεγαλώνουν παιδιά ε, μωρά Δεν μου λες Εντά να σου κάτι Τι, Το απλό μυαλό, το φυσικό και απλό μυαλό τελος πάντων που έχει εσύ και τα 9,5 10 εκατομμύρια Ελλήνων. αυτοί δεν το έχουν. τι είναι, δεν είναι σκεπτόμενα ε, άτομα. Όχι, δε, είναι σκοπιμότητα. Είναι πάρα σκοπιμό πολλοί αυτοί που διαφωνούν. Η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων ναι. διαφωνεί με αυτό. Αυτό λέω. Αυτοί δεν έχουν, αυτοί, δεν προέρχονται από υγιεί οικογένειε. Γιατί το, το βλέπουμε, από υγιεί οικογένειε προέρχονται. Μα δεν είναι θέμα οικογένεια. Είναι θέμα ιδεολογίας τους ή συμφέροντος. Και πρέπει να ξέρουμε ότι η κατάρρευση των ανθρωποποιητικών αξιών μας, δηλαδή αυτών των αξιών που μας ε, διαμορφώνουν ως ανθρώπους γιατί δεν γεννιόμαστε άνθρωποι γεννιόμαστε δυνάμοι άνθρωποι έτσι μπράβο και πρέπει να γίνουμε όταν λοιπόν δεν ε, θα γίνουμε τότε μπορούμε να βάζουμε στο μυαλό μας ε, οποιοδήποτε σκουπίδι είτε από ιδεολογία είτε από κόμπλεξ διαφορ, διαφόρων ειδών εγώ νομίζω ότι υπάρχει από, μια είτε από... Είτε από ε, συμφέρον όταν γινόμαστε και αποφασίζουμε να γίνουμε ε, Λακέδες φιλιππινέζες του υπερσυστήματος Για να ε, ευοδοθούν οι σκοποί του Οι οποίοι γνωρίζουμε και όποιο δεν το καταλαβαίνει αυτό Είναι ανόητος Έτσι. ή έχει συμφέρον να, να μην να δείχνουν, το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει. Ε. Λοιπόν είναι αντιανθρώπινα Όλες οι προθέσεις του υπερσυστήματος στρέφονται ενάντια στο ανθρώπινο γένος και επίσης στην ανθρωπότητα ολόκληρη και επίσης και στη φύση. Ωραία, αυτοί οι άνθρωποι είναι παραφύσιν, <coughs> το μυαλό τους δηλαδή συντονισμένα, γιατί δεν είναι μονοδόνοι και σε άλλα κράτη. Δηλαδή από πίσω κάτι συμβαίνει για τον Αδαή, μπορεί να μην τα πιάνει που ξέρω εγώ λιγάκι αντιλαμβάνεται ένα περισσότερο κλπ. Δηλαδή, like, πού πάει το έργο, ρε παιδί μου. Ε, πού πάει το έργο. Το έργο πάει. Εντάξει, εμείς μεγαλώσαμε, αλλά πού πάει το έργο, από πίσω, έρχεται... ε, έρχονται άνθρωποι δικοί μα, στον καθένα. Δηλαδή, το είδο που πάει, να πούμε τώρα, να γίνει τρίτο φίλο. Κατάλαβα τώρα πως. Γιατί σε έχει ε... πει και οι φιλόσοφοι εδώ που έρχονται και οι φίλοι. Από τη γραμματεία «Η φύση καλύπτα και να» λάει, «Θα το εξοβελήσει μόνη της η φύση αυτό το γεγονός». Δεν είναι θέμα νομοθετώ και εσύ είσαι τώρα Βαγγέλης επειδή νομοθετώ είσαι Μαρία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Να ξέρουμε τη η φυση αυτο το γεγονό. δεν ειναι θεμα και εσυ εισαι τωρα βαγγελης επειδη νομοθετω εισαι μαρια πως θα το κανουμε δηλαδη να ξερουμε ενα πραγμα αυτη η γελιοτητα που δείξανε τα τηλεοπτικά μέσα ε, κάποιοι ομοφιλόφιλοι που είναι ζευγάρια να περιποιούνται την ώρα που τους παίρνει ο μοράκια. μωράκια ναι. λοιπόν, να ξέρουμε ότι όταν δεν θα υπάρχουν ο, ο, ο, τα μέσα μπροστά τους ναι. λοιπόν αυτοί δεν μου προσφέρουν καμιά εγγύηση τη ανομαλίας που τους διέπει ότι δεν θα έχει μία μίμηση γιατί η βασική ε, αγωγή στο... Στα πολύ μικρά παιδάκια, αγορία και κορίτσια, είναι η μίμηση, ε, είναι ε. Η μίμηση ε, όταν βρίσκονται στο προλογικό στάδιο Από την άλλη τη μεριά, ποιος μου εγγυάται εμένα ότι δεν θα καρποθούν ε, βέβαια. το πλασματάκι Μα καλύπτουν νόμιμα την ανομαλία τους έχουν ένα πιτσιρίκι Ότι είναι αυτό στο σπίτι για να Τρών το φαγητό τους το απόγευμα Ο Νίκος εδώ ο φίλος μου λέει Το έργο πάει στην έμεση Θα έρθει η έμεσης. Βέβαια βέβαια. Θέλω να το σχολιάσει αυτό είναι ωραίο Ναι κοιτάξτε να δείτε κάτι ε, Πρέπει να γνωρίζουμε Ότι η ανθρωπότητα Πολύ πιο νωρίς από ό,τι υπελόγιζαν οι επιστήμονες, επειδή έχουμε καταστρέψει ανεπανόρθωτα τον πλανήτη, πολύ σύντομα θα μετικήσει. Μέσα στον αιώνα μας. Το ζήτημα λοιπόν είναι ποιοι θα μείνουν αναλώσιμοι εδώ... Και θα πρέπει να είναι λίγοι, δηλαδή να μειωθεί ο πληθυσμό. Ναι. Ποιοι λοιπόν θα είναι αναλώσιμοι, εδώ κάτω στον πλανήτη που θα μείνουν. Ναι. Ε, και ποιοι θα φύγουν. Εκτιμώ ότι ο πρώτος σταθμός θα είναι ο Άρης. Ήδη έχουν πουληθεί η κόπεδα, έχουν γίνει σχέδια, διάφορα... <ΣΣΣΣ> ε, Υπάρχει προσπάθεια ναι. ε, αλλαγή του ε, περιβάλλοντος του, του, πλανήτη. Του, του πλανήτη, ναι. Ε, εξάλλου και ο, ο δικός μας πλανήτης έγινε ο Κρίκ στην Direct Transfermeia του, στο άρθρο, το νόμπελ της μοριακής βιολογίας ο Κρίκ, που έγραψε το 1970 περίπου ναι. ε, το άρθρο αυτό, λοιπόν ε, μιλάει για μία αλλαγή ε, της ατμόσφαιράς μας που επικρατούσε το διοξίδιο του άνθρακος ε, σε ε, επικράτηση του οξυγόνου. Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί και που απασχολεί αυτούς από τη στιγμή που... Ε, για κακή του στίχη ε, έχει μεσολαβήσει το αξιακό σύστημα των Ελλήνων και ό,τι και αν προσπάθησαν να κάνουν. Η ιστορία τους τιμωρεί και αυτό επανέρχεται και επανέρχεται και όλοι, ό, όλοι γνωρίζουμε πια ε, τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ε, ο Πλάτωνας μας λέει ότι αυτό δίνεται ε, με την ψυχή που το έχει και που θα δούμε τώρα πως το έχει ναι. και τον νουν ο οποίος είναι το δώρο ε, των υπερβατικών οντοτήτων ε, στο γένος μας το ανθρώπινο ναι. ακριβώς επειδή ε, είναι ε, μια ε, συγγενής ε, φύση. Έτσι. Λοιπόν, λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ναι. ότι αυτό που τους απασχολεί και που απασχολεί και μας στο τι ακριβώς θέλουν είναι με τι καθεστώς πολιτιακό και αξιακό θα πάνε πάνω. Αυτό είναι το θέμα. Άρα λοιπόν πρέπει να καταργηθούν, να εξαφανιστούν από τους νόες των ανθρώπων, των ναι. νέων, οι, οι αξίες που επεξεργάστηκε ο ελληνισμός, για να μπορέσουν να είναι παντοδύναμοι και να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Ε, νέοι άνθρωποι στην ηλικία τους νέοι, όπως ε, η Χάξ αδελφή, αδελφοί, όπως ε, ο Οργουέλ, όπως και άλλοι, ναι. όπως και συνάδελφοί μου που έχουν γράψει βιβλία ε, από τον διεθνή χώρο, συνάδελφοί, ναι. ε, τα προλέγουν τα πράγματα αυτά. Και ναι, μα. Όχι, ε... δεν έδινε σημασία κανένα σαν χρόνια. Δεν έδινε σημασία κανένα σαν χρόνια. Βεβαίω και όχι, γιατί δημιουργούν τέτοια προβλήματα στου ανθρώπου. Και, και το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι υποτίθεται ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε ειρήνη. Ένα παράδειγμα θα σα δώσω. Και βάλανε μυαλό όλοι, θα γιατί φαγωθήκανε μεταξύ του εκατομμύρια άνθρωποι. Ξέρετε ότι. Από, στον καιρό αυτό της ειρήνης τα χρήματα για τους εξοπλισμούς ε, παγκοσμίω ήταν, ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι εν καιρό πολέμου. Ξέρετε ότι τα θύματα τα, των εμπολέμων ε, κρατών είναι πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα από τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενός Παγκοσμίου Πολέμου, υποτίθεται πολύ περισσότερα. Και το σημαντικότερο από όλα είναι, είναι η, η κατάρρευση τη ποιότητα τη ζωή και κυρίω των αξιακών μα συστημάτων που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να προβάλλουμε ό,τι κατώτερο, ναι, ό,τι χιδαίο. Ό, καταλαβαίνετε. Ό,τι σανώ. Έτσι. Σανώ. Λοιπόν, και επομένως όλο αυτό το πράγμα στοχεύει ακριβώς στην ε, εξαλλαγή, αν θέλεις, του ανθρωπίνου ήθου και αυτού που μας κάνει ανθρώπους. Επομένως το ζήτημα είναι ποιη θα πάνε πάνω και με τι πολιτιακό καθεστώς και τι αξιακό αυτό, αυτό είναι το ε, ρητορικό ερώτημα Το πρακτικό είναι ότι Μέχρι να πάνε αυτή απανώ Δεν θα υπάρχουμε εμεί εδώ κάτω <laughs> Το κατάλαβες Τι κατάσταση είναι αυτή τώρα εδώ Γίνεται μια σούπα παγκοσμίω, απίστευτη Και ρωτάει ένας ηλίθιος Όπως είμαι εγώ και οι φίλοι και όλοι Ο λόγος ποιος είναι δηλαδή Κατάλαβα τώρα αν ο Τσέχο είναι Τσέχος Και εγώ είμαι Έλληνας και ο Τούρκος Τούρκος Και, ο, και υποστηρίζει Τη πατρίδα του ήθηκε έθιμα, δεν λέμε τα εμπόλεμα πράγματα. Πού είναι το πρόβλημα, Δεν το έχω καταλάβει, Ρεπέρα. Ειλικρινά, δεν κάνω πλάκα τώρα. Συγγνώμη, ε, να σα πω κάτι. Ο Ιταλός είναι Ιταλός, δεν μπορεί να γίνει Βιενέζος Κατά ναι, σα πω, πω ούτε Εγγλέζο. Να, να σα πω, πω κάτι. Ε, υποτίθεται ότι εμεί δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία, ε, όμω η συμπεριφορά των κυβερνώντων στην Τουρκία, μας υποχρεώνει να ξοδεύουμε ένα τεράστιο ποσοστό του ΑΕΠ του δικού μας, δηλαδή των χρημάτων που έχουμε ως πολιτεία, για εξοπλισμούς, ναι. τη στιγμή που αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να τα διαθέσουμε. Να τα διαθέσουμε Στην παιδεία, στην υγεία Στην, υγεία στην έρευνα, λοιπόν. στην παιδεία, στην ανάπτυξη Στην προστασία του περιβάλλοντος Στην ανάδειξη Και προστασία του, Της τρομακτικής Κληρονομιάς που είναι παγκόσμια Κληρονομιά που μας άφησαν Οι πρόγονοι, δίνω ένα παράδειγμα Λοιπόν, μη μας κοροϊδεύουν Λοιπόν και μας λένε τέτοια πράγματα Έτσι Και το πιο σημαντικό από όλα είναι Ότι οι λαοί εγώ εκτιμώ ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Απλώς καταφέρνουν μέσω των θρησκευμάτων, έτσι, με την μισαλοδοξία ναι, δεν μπορεί ε, να σε ψηθεί, σε βάζει μέσω του Θεού να ψηθεί. Λοιπόν, και ε, μέσω ε, της πλήσεως εγκεφάλου που πια ασκείται από την υψηλή τεχνολογία όπως είναι ή ε, τηλεόραση και άλλα πράγματα, Κυρίως ακόμα και τηλεόραση. τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά που δίνουν στα μικρά παιδιά, βέβαια, είναι εφιαλτικά, βέβαια. εφιαλτικά βέβαια. δεν μπορείς να διανοείς. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, Λοιπόν, όλα αυτά ε, στοχεύουν σε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Ο φίλος Μονίκο λέει εδώ, από τη δελφική ιδέα του Σικελιανού και της Πάλμερ, Οδηγηθήκαμε στην ιδέα του Καγιέν και του Χάμερ, τα τσιπάκια δηλαδή. <Κι> ναι. ναι, αυτό είναι. Ναι. Άμα χάσει κανεί τώρα το αμάξι του, μπορεί να αυτοκτονήσει. Εγώ όταν προσπάθησα να αναβιώσω τη δελφική ιδέα και τα κατάφερα ως ένα σημείο, ε, με τούτου εδώ μου το αποκλείσανε. Ε, ναι, τώρα. Απορίζει ε, δηλαδή. Και το παλεύω να το κρατήσω σαν θεσμό μήπω τι καλύτερε μέρε. Εμεί πάντα είμαστε αισιόδοξοι Και λοιπά ε, Οι φίλοι αρέσκονται στην κουβέντα που έχουμε Οπότε θα σου βάλω και τις ερωτήσούλε Σε σχέση με το θέμα Και να πάει η συζήτηση χαλαρά Λοιπόν η μία ερώτηση Από τη φίλη μας Από την Θεσσαλονίκη Λέει Από εμπειρίε όσων Έστω και για λίγα λεπτά βρέθηκαν Στο θάνατό αυτά τα εξωσωματικέ εμπειρίε. Βλέπανε το Σώμα τους αποκρουστικό Είναι μια φυλάκι το σώμα Ή η ψυχή είναι μόνο μια ενέργεια Ή η ψυχή είναι μόνο μια Ενέργεια, ενέργεια. Ε, Η ψυχη ειναι μονο είναι ενέργεια Και το ότι βλέπανε το σώμα τους αποκρουστικό ε, Ίσως να οφείλεται στο ότι ε, Κακά τα ψέματα Ναι ε, η ψυχή μας ε, είναι φυλακισμένη στο σώμα. Σύμφωνα με την ελληνική αντίληψη, ναι. αλλά και με τη σκέψη και την επιθυμία και τις προθέσεις των ανθρώπων που θέλουν στη ζωή τους να διακατέχεται ε, η σκέψη και η πράξη τους από ήθως και σε αυτόν την πεποίθηση λοιπόν, και σύμφωνα με την ελληνική αντίληψη και ιδιαίτερα τον θείο Πλάτωνα, η ψυχή χωρίζεται σε θνητή, κατάσταση και ναι. αθάνατη. Ναι. Ε, ο ενήοχος της ψυχής ναι. είναι ο νους, τον οποίον τον προσφέρει ε, η θεότητα, έτσι και τώρα σε κάποιες ε, ε, κουβέντε τους. Ε, ο χώρος που, από τον οποίο προέρχεται η ψυχή είναι ο αιθήρ. Έτσι μιλήσαμε για τον αιθέρα, είπαμε κάποια πράγματα. Ε, από την άλλη τη μεριά, ε, η ψυχή που κινείται, ο Αριστοτέλης την λέει αυτοκίνητος και αίδιος, δηλαδή ε, ως τέτοια αναλύει ότι ζει στο και στο κομμάτι της αυτό ε, ο Πλάτωνας λέει ότι υπάρχουν δύο ύπη ε, στην ας πούμε πορεία της ψυχής γιατί η ψυχή μπορεί και πετάει ναι. κινείται διαρκώς ε, θα δούμε πώς. Το ένα, ο ένας ύπος είναι ευγενής, ο άλλος είναι ε, ο κατώτερος. Ναι. Γιατί λέει ε, δημιούργησε την ψυχή ε, και με το δώρο του τον νουν ε, ο δημιουργός, ο ανώτερος ε, θεός, ο εον και έδωσε σε ε, κατώτερους ε, ε, θεούς με την έννοια ε, «Κατώτεροι θεοί εδώ είναι ε, πλάσματα τα οποία ε, συμβολοποιούν ε, λιγότερο σημαντικές δυνάμεις της φύσεως, γιατί οι θεοί για τους Έλληνες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ε, τα μεγάλα, τα μεγάλα τα μεγάλα ε, ε, στοιχεία και δυνατότητες και ιδιότητες της φύσης και βεβαίως όταν μιλάμε φύσης δεν εννοούμε τη φύση πάνω στον πλανήτη γη αλλά μιλάμε στον σύμπαν, στο σύμπαν παντού. Λοιπόν και εκεί... Ε, δόθηκαν ονόματα, τώρα είναι η προσωπική μου εκτίμηση αυτή, δόθηκαν ονόματα από τους Έλληνες σε αυτά τα μεγάλα ή και μικρότερα και λιγότερο σημαντικά φυσικά δεδομένα, ιδιότητες, καταστάσεις, Σχέδια, απορίε, συμπατικέ κινήσει κτλ. Ε, των ανθρώπων που είχαν πολύ ανώτερο πολιτισμό και ω αποστολή ήρθαν εδώ, έτσι, ίσω αριθμός, ε, αρένων και, και, θηλέων, θηλέων, ε. και οι οποίοι όπως ξέρουμε και από τον Τίμελο και από πάρα πολλές άλλες πηγές ε, πρέπει να ε, έκαναν μια μετάλλαξη παίρνοντας σπέρμα από την γη στο ανθρωποειδές δηλαδή, ό,τι ήταν αυτό και δημιούργησαν το γένος των ανθρώπων ε, σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι η δική μου ερμηνεία ναι. Τη δέχεστε, δεν τη δέχεστε, ωστόσο ε, η ψυχή είναι όντως ενέργεια. Και το σώμα, η αιτία της δημιουργίας του σώματος, ναι. είναι ακριβώς για να υπάρχει η ψυχή. Μάλιστα. Για να μπορέσει να εγκατασταθεί η ψυχή. Η οποία ψυχή, το κομμάτι της, το αθάνατο... Αυτό δηλαδή το οποίο θεάται του κάλους, του αγαθού, αυτό αποδίδεται πάλι ε, στην ενέργεια, στο φως ναι. και εάν το πλάσμα στο σώμα του οποίου υπήρχε ε, δεν ήταν συνεπές με τις θεάσεις της ψυχής τον έρωτα της ψυχής για την προσέγγιση ή ταύτισή του με το αγαθό τότε αυτή η ψυχή ε, κατά να πάντα περιφέρεται μέχρι που να βρει μια άλλη, ένα άλλο σκίνομα σωματικό και να ξαναδιανύσει μια πορεία προς Εάν όμως ήταν ένα πλάσμα το οποίο ε, ζούσε ή προσπαθούσε να ζήσει με την, τον έρωτα ε, της αγαθότητας που δεν έχει να κάνει με την αγαθότητα του χριστιανικού ή ισλαμικού ή Θεού ναι, εντάξει ναι. ε, ε, αυτή επιστρέφει στον οίκο που είναι ο συμπαντικός χώρος και εκεί ξαναθεάται την πραγματική γνώση την πραγματική επιστήμη το πραγματικό κάλλος του αγαθού, όλα αυτά ναι. και ε, ζει σε μια αγαλίαση. Λοιπόν. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ανατολικών διότι εκείνοι λένε ότι η ψυχή επανακυκλώνεται και μπορεί να πάει σε φυτά, σε ζώα και σε άνθρωπο. Η ελληνική αντίληψη θεωρεί ότι ε, η ψυχή Πηγαίνει από το, τα πλάσματα τα ανθρώπινα πηγαίνει πάλι σε ανθρώπινα και από πάλι σε ανθρώπινα και βεβαίως υπάρχει και μια εξέλιξη και σε εκείνα Εξάλλου σε κάθε περίπτωση ε, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε σήμερα ναι. από την γνώση που έχουμε ότι, ότι υπάρχουν πλάσματα στο ζωικό βασίλειο και δεν συζητώ για τα φυτά και τα δέντρα που είναι ασύγκριτα πιο καλά από μας αλλά που είναι πολύ πιο αγαθά δηλαδή ε, Που είναι καλύτερα από ανθρώπους Στην τάξη των πραγμάτων εννοείς, έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Υπάρχει άλλη ερώτηση Θα βάλω ένα τραγουδάκι γιατί πρέπει να πάω να ανοίξω ναι. Και θα σου κάνω και εγώ μία που θέλω δική μου η οποία... Μα υπήρχε και μία άλλη ερώτηση Θα στήθασω τώρα για να κατέβω να ανοίξω ένα λεπτό Και πάνω εχουμε δύο λεπτούλια η ερώτηση ήταν ε, του Πέτρου από το Βόλο, εάν ε, το πε τώρα η ψυχή επιστρέφει από εκεί που ήρθε, από τα άστρα δηλαδή. Ναι, μετά από όχι το... πάντα είπα, σε ποια ναι, περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δύο λεπτόλια λεπτό, λεπτό, λεπτό, ναι. και πανέρχαμε, από τη φίλη. Να συνεχίσουμε με το γιατί οι Έλληνε, Μαρία Τζάνη στο μικρόφωνο, περιψυχή κυρίω είναι η κουβέντα και. Ε, να του πω κάτι από ότι... τον Ιράκλιτο. Ε, ο Ιράκλιτο ε, θεωρεί ότι ε, είναι τόσο ε, τόσο μυστήρια τόσο βαθιά ε, μυστηριώδηση ψυχή ναι. που δεν μπορείς ναι. ακόμα κι αν θα μπορούσες να ξεκινήσεις μια διαδρομή να τη γνωρίσεις δεν θα μπορούσες ποτέ να βρεις τα πέρατά της επίσης την θεωρεί πυρήνη την ψυχή ο Ηράκλητος Βεβαίω είναι πύρη ψυχή Βεβαίω διότι είναι καθαρή ενέργεια φως Λοιπόν. Η, η αθάνατος ψυχή. Και ακόμα θέλω να πω ότι ε, είναι κατά τον Ηράκλητο αφθαρτή και όταν εξέρχεται από το σώμα ε, αναχωρεί ε, και πηγαίνει προς το ομογενές προς αυτήν. Δηλαδή Α, προς το αγαθόν, προς την ψυχή του σύμπαντος η οποία είναι θεία. Λοιπόν άρα συνοπτικά με το, ε, με το θάνατο ελευθερώνεται η ψυχή ρωτάει εδώ μια φίλη ο νους και κατά περίπτωση φτάνει στη θέωση Κατά περίπτωση φτάνει ναι. στη θέωση ναι. ε, Συγκυριακά ο φίλος με απνοαλία ο Μάικ λέει σαν συνέχεια έρχεται αυτό είδες ότι έχουν ταυτόσημα οι φίλοι ο εγκέφαλος δεν πεθαίνει αμέσω με το που φεύγει η ψυχή λειτουργεί για κάποια λεπτά ο εγκέφαλο, σαν μηχάνημα, έτσι. λοιπόν Αν λειτουργεί ο εγκέφαλο, όταν λειτουργεί, ναι, για κάποια λεπτά, έστω λειτουργεί. Ας είναι και δύο, ε, Το ένα ερώτημα λεπτό. είναι, ναι. Ναι, Έστω και αυτό το ένα, ναι, ναι. σε άλλη διαδικασία, αυτό το ένα μπορεί να είναι τεράστιο όνος Λοιπόν, η ερώτηση είναι. Ε, αν η λειτουργία αυτή εκείνα τα λεπτά Είναι του εγκεφάλου που μας κάνει να βλέπουμε διάφορα πράγματα Σαν με τα θανάτιες εμπειρίες Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ Και δεν το γνωρίζει Εντάξει. και κανείς Εντάξει η Λοιπόν, έκανε. Και δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο ε, δεν το γνωρίζουμε Μπορώ να πω μια προσωπική μου εκτίμηση Παρακαλώ Και να ενδιαφέρον. το δουν προσωπική μου εκτίμηση Σωστό επειδή μπορούμε να φωτογραφίσουμε την ψυχή όταν εξέρχεται, όχι μόνο από μας, αλλά και από ένα ζώο, από ένα φίλο, φύλλο, αλλά αυτό σημαίνει ότι εξέρχεται σιγά-σιγά. Δεν είναι μία και έξω, μπαμ, σαν πατάω ένα κουμπί και βγήκε. Ε, ναι. ναι. Ε, ενδεχομένως, λοιπόν, να μπορεί να είναι εντός και εκτός και να θεάται ναι. και να μπορεί να επανέλθει ναι. αν συντρέχουν λόγοι. Από την άλλη τη μεριά υπάρχουν και οι απόψεις ότι η ψυχή μπορεί να ε, εξέρχεται ε, η αθάνατη ψυχή να εξέρχεται και να ξαναεπανέρχεται, να κάνει τις βόλτες της. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εντάξει. Αυτό που λέει ο φίλος μας ο Ετωλός εδώ, η ψυχή περιδιαβαίνει λέει τον ουρανό παίρνοντα άλλοτε τη μία και άλλοτε άλλη μορφή ναι, επειδή είναι τέλεια και ευθερωτή και κινείται στον εθέρα κλπ. Ναι, το λέει ο Πλάτωνας το φέδρο αυτό. Σωστά το λέει. Ο Πλάτωνας ο έτσι το λέει. Ωραία. Να χαιρετήσουμε Αλλά μετά πατού, θάνατον Μετά θάνατον Έτσι. Ναι αλλά εδώ τώρα το ερώτημα που θα σου κάνω πριν Να βάλω το ήταν το εξή. Ποιο γνωρίζει τι κινείται Και πως κινείται και που πάει μετά θάνατον Και έχει γυρίσει και μας το έχει πει Υποθέσεις πρέπει να είναι αυτά Δεν μπορεί να είναι δεδομένα Μαρία μου Δεν πάει να το πει και όχι ο Πλάτων Ο οποιοσδήποτε Αφού έχει τελειώσει το έργο και έφυγε η ψυχή Από πάνω μας Ποιο αυτός ο ίδιος είναι η σέση να μας πει που πήγε η ψυχή Ποιος μας το λέει αυτό Ο Αντιαποκριτής ψυχής στο σύμπαν Κατάβες τον από τώρα Για αυτό το λέω έτσι Κοίταξε ε, Τα μυστήρια, ερατε, εραστές τα μυστήρια. Τε, ναι. Τα μυστήρια ε, Στην πραγματικότητα Αυτό το πράγμα Είχαν πέζουνε. τον τρόπο να καταδεικνύουν Εκεί δηλαδή, δηλαδή και τα καβίρια και τα ελευσίνια Αλλά και τα προηγούμενα όπως είπαμε ορφικά και ε, Ουσιαστικά μας δίδεσκαν από πού προερχόμαστε και πού πάμε σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο ήταν σαφές ναι. αλλά και το αποδέχεται και η επιστήμη σήμερα Μάλιστα. αλλά στα μυστήρια ήτανε πρόδειλον ναι. έτσι, ότι ότι δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει μία αν θέλει επιστροφή του υλικού κομματιού, δηλαδή των στοιχείων από τα οποία αποτελείται το φθαρτό μας σώμα, Μάλιστα. το οποίο γεννάτε και έχει ημερομηνία θανάτου, ε, την οποία ποτέ δεν τη φτάνουμε, γιατί έτσι που είναι η ζωή μας νωρίτερα πεθαίνουμε. Ναι, ναι. Θα μπορούσε την... δηλαδή να είναι με το χρόνο που μετράμε πολύ περισσότεροι. Βέβαια. Η βιολογική μας κατάσταση. Βέβαια. Μάλιστα. Το έχουν υπολογίσει και όλας, περίπου, οι επιστήμονες. Ε, άλλοι από, με διαφόρους μεθόδους. Δεν θέλω να επέμβω εκεί, γιατί δεν είμαι μοριακή βιολόγος και δεν είμαι και γιατρός. Ναι, αλλά τι έχεις ακούσει ό,τι λένε. Ε, έχω κουβεντιάσει μαζί τους. Βεβαίω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Και, ό, όλη, σε όλα τα συγγράμματα είναι ότι μέσα στο DNA μας είναι και η, η ημερομηνία... Αν δεν θα είχαμε θάνατο, είτε από ατύχημα, είτε από καθοπάθεια, Αφυσικό, πούμε, ναι. διότι η ψυχή, η αθάνατο στο αθάνατο κομμάτι μας, ναι. θλίβεται όταν ε, τα άλογα σημεία έτσι, επικρατούν. Και αυτό που λέμε ε, σ, ότι έχουμε σωματοποίηση, ε, του άγχου, του, των προβλημάτων. Ό, όλα αυτά τη καθημερινή ζωή, τη συγχώνη. Ε, ναι. Διάφορα, ναι. Ε, τις, ε, ε, αν θέλει, αδυναμία μα να επιτύχουμε πράγματα. Ναι. Ε, αυτό που λέμε στην ψυχολογία. Το frustration α πούμε, ναι, την ναι. απογοήτευση από ναι, κάποια ναι, πράγματα, ναι. η οποία μα επηρεάζει ψυχολογικά, αρνητικά. Ναι, και λοιπά. λοιπόν, όλα αυτά μπορεί να μα κάνουν να, να πεθαίνουμε νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά. Ο έτσι... μέσο βιολογικό κύκλο είναι 80 χρόνια, γιατί και στην εποχή που αναφερόμαστε τώρα την αρχαία από 70 και απάνω πεθαίνουν βασικά και οι φιλόσοφοί που ξέρουμε και 90, άρα το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Άρα αυτό είναι το ρολόι το βιολογικό, μου. Το, βιολογικό το υλικό είναι μας τα σύστημα τα 80-90 Ούτε τα 80 ούτε τα 90 Ποια είναι Είναι πολύ μεγαλύτερος ο χρόνος που έχουμε στο βιολογικό μας ρολόι Ρολόι ε. Λοιπόν Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο αίρος της ψυχής για την επιστροφή της στην κατάσταση της αγαθότητος και του πραγματικού καλούς και της πραγματικής γνώσης ναι. δηλαδή της αρετής ναι. έτσι ε, εκεί έχουμε την αν θέλει συσκότιση αυτού του πράγματος στη συνειδητότητά μας όταν δεν έχουμε την παιδεία που το, το αναδεικνύει αυτό και το κάνει ε, φανερό σε μας πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που γνωρίζουμε ναι. είναι αναμνήσεις Ωραίο. αυτό το λένε και είναι νευροεπιστήμονες δεν μαθαίνουμε παρά αυτά που ήδη είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε Λοιπόν, έχουν έρθει δύο ερωτήσεις συμπληρωματικές στην κουβέντα οι οποίες βάζουν μέσα και το θρησκευτικό κομμάτι να σας διαβάσω για να το συνδέσεις Η μία είναι από την Ουαλία, από τον Μιχάλη η οποία λέει γιατί όμως οι μεταθανάτιες εμπειρίες διαφέρουν από κουλτούρα σε κουλτούρα ανάλογα με το θρησκεύμα του Καθενό. Μήπως όλα αυτά προέρχονται από αντιλήψεις και θρησκευτικές πεπιθήσεις που είναι καταγεγραμμένες στο σκληρό δίσκο μας Και παράλληλα μια φίλη της λέει Δηλαδή το τριαδικό του χριστιανισμού, σε αυτό που έλεγες λίγο πριν στα γρα... Πατάει στα γραφόμενα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και τα έχουν ψηλό προσαρμόσει απάνω του. Αυτό απαντώ στη δεύτερη ερώτηση. Ε, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό κάνανε. Μάλιστα. Πήρανε όλα αυτά τα πράγματα και τα, τα προσαρμόσανε στις, στις δικές τους. Λα ή τη φιλοσοφική στις αντίληψη στις στις δική μας αυτή την κάνανε Στις δικές, στις δικές τους αξίες, τα δικά τους ε, ε, συνειδητά ε, πρότυπα. Και μια ε... ερώτηση που είναι και σύντομη από την Πάτρα Τι εννοείται άλογα σημεία Μάλιστα θα το πω αυτό Παρακαλώ. μετά Παρακαλώ ναι. Λοιπόν απαντώ τώρα στην πρώτη ερώτηση Από την ε, Ουαλία ε, Εγώ θα συμφωνήσω με τον φίλο που ρωτάει Αν κατάλαβα καλά το πνεύμα του Γιατί είναι και δικιά μου πεποίθηση αυτό Εκτιμώ δηλαδή... Αυτά ότι... για το σκληρό με τις εμπειρίες που καταγράφω ναι, την ζωή. Ναι. Εκτιμώ δηλαδή ότι ενώ η ψυχή για να εγκαταλείψει το σώμα θέλει χρόνο συγκεκριμένο, ναι. ε, εκεί ο άνθρωπος κατασκευάζει με το μυαλό του αυτά που βλέπει και τα κατασκευάζει σαν όνειρο ναι. από, στο ό, από ό,τι έχουν... ναι. έχει μες το μυαλό του, από τι αναπαραστάσει που έχει. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει εμπειρία παρόμοια, δηλαδή το πολύ-πολύ mm. να μπορεί να δει τον πέριξ του χώρου του χώρου. Χώρο. Ε, δεν μπορεί να δει άλλα πράγματα... Έτσι, μπορεί με τη μορφή ονείρου, γι' αυτό και επηρεάζεται τόσο πολύ και η μεγαλύτερη απόδειξη αυτού που λέω ότι δεν πιστεύω αυτό το πράγμα παρά σαν τέτοιο, σαν δηλαδή κατασκεύασμα ονειρικό του εγκεφάλου ε, είναι ακριβώς ότι διαφέρουν ανάλογα με τις κουλτούρες που ε, προ... έχουν προ... οι άνθρωποι που ναι. αφήνουν τέτοιε. Μαρτυρίες. Ωραία, επειδή κάνουμε ραδιόφωνα Παίρνει και κανιά Ανάσα η Μαρία Ένα μικρό διάλειμμα μουσικό Και πανερχόμεθα, ετοιμάστε Επόμενο πακέτο ερωτήσεων Εγώ εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι Alblad14.com Γιατί Έλληνες κάθε Δευτέρα Γύρω στι 8 η ώρα είναι εδώ η Μαρία Τζάν Οι φίλοι μας Σήμερα έτσι για να είναι χαλαρά τα πράγματα Μην το κουράζουμε πάντα Και να γίνεται και μια Έτσι ένα flashback Που έλεγε ο Ισίωδος Σε ό,τι έχει πει μέχρι τώρα Βέβαια δεν είναι εύκολο ε, Η κουβέντα είναι τι γίνεται Με την ψυχή Όταν φεύγει από το σώμα για μεταθανάτιες εμπειρίες τη λένε οι δικοί μας ή άλλοι τα κάνανε θεσκία αυτά που οι άλλοι τα είχαν ως ε, φιλοσοφική αντίληψη και κοσμοθέαση τι θες να διαβάσεις τώρα να πεις μάλλον Ναι θα, να διαβάσουμε λιγάκι από τον α, Φέδωνα μάλλον όχι από τον Φέδρο ε, Να σου πω έτσι κάτι ερωτησούλες ναι. περίεργες που έρχονται ε, Κάτσε να το κοντά, να το διαβάσω. Ε... Ποια η σχέση εγκεφάλου και ψυχής. Ο Άλυτα. εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και ενεργοποιείται η ψυχή ή το αντίθετο. Ξαναπέστηνα. Ποια το ισχ... το συμπλήρωμα. Ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και η ψυχή ενεργοποιείται ή το αντίθετο η ψυχή ενεργοποιεί τον εγκέφαλο. Θα τους κάψει τα μυαλά σήμερα, αλλά εγώ οφείλω να σου κάνω μεταφορά ερωτήσεων. Λοιπόν, θα σας πω τι λέει η επιστήμη. Όταν γεννιέται ένα μωρό, ο εγκέφαλός του έχει συνάψεις, που σημαίνει ότι ήδη δουλεύει. Ε, από υπάρχει προγενεσιακός βίος, δηλαδή από κάποια στιγμή ίσως από τον τρίτο μήνα και μετά ναι. ε, αρχίζει να δέχεται αυτά που συμβαίνουν μέσα στο σώμα της μητέρας του αλλά και ό,τι ε, ε, θεάται αυτή και υφίσταται αυτή. Ναι. Ε, αυτά θα αντικατασταθούν με, με νέες συνάψεις από τις, τις προσωπικές του εμπειρίες σιγά-σιγά, καθώς θα δημιουργεί δομές πραγματικότητας το μικρό, δηλαδή στον εγκεφαλό του σιγά-σιγά. Ε, γνωρίζουμε ότι τα παιδιά τα οποία... Ε, ότι έχει τύχει να, να, να ελέγξουμε από θανάτους βρεφών τέτοιων, που ε, ήταν σε... Ε, αφημένα ναι. σε ευερεφοκομεία κλπ και, ναι, ναι. και στερούντο αγάπης και τα γνωστά αυτά, όλα ναι. αυτά είχαν γυμνές ε, δεν ήταν γυμνά από συνάψεις οι, οι νευρώνες τους Ήτανε, δηλαδή, που σημαίνει ότι ε, η αγάπη που προσφέρουμε στο παιδί από την πρώτες της γέννησής του είναι και ένας παράγον ε, Καλλιέργεια και ε, ανάπτυξης της νοημοσύνης Λες. του ενεργοποίησης της ενδιάθετης νοημοσύνης του ε, το ζήτημα λοιπόν τώρα είναι ότι καταρχήν για να υπάρξει ζωή πρέπει να υπάρχει ψυχή ε, βέβαια. η ψυχή είναι εκείνη που δίνει τη ζωή η ενέργεια ο εγκέφαλός μας Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν τελειώσουν το έργο τους οι δύο γαμέτες, ναι. δηλαδή το Άρεν και το Θήλι ναι. και γίνει η γονιμοποίηση, τα πρώτα κύτταρα που δημιουργούνται είναι τα εγκεφαλικά και αυτά επεμβαίνουν στη δημιουργία των υπολείπων. Από την άλλη τη μεριά η ελληνική ε, γραμματολογία μας λέει ότι η νίωχος της ψυχής δηλαδή αυτό που κατευθύνει το κομμάτι την ψυχή Εκείνα, Εδώ να πεις και το άλλο κομμάτι που ναι. έτσι, κάποιος φίλος είναι ο νους Μάλιστα. είναι ο νους να. Ε, ο νους είναι ένα μέρος από, ένα, ένα μέρος από την συμπαντική ε, οντότητα του νοός, όπως και η ψυχή αθάνατος και αίδιος ε, και αυτοκινουμένη, είναι επίσης ε, μέτοχη ουσία, μέρος της συμπαντικής ψυχής. Άρα, ο νους... Είναι ανεξάρτητο από την ψυχή και της προσφέρεται από τη στιγμή που εκείνη αρχίζει να λειτουργεί μέσα σε ένα σώμα. Ναι. Γιατί δεν χρειάζεται όταν η ψυχή θα επιστρέψει σε αυτό που είναι οικείο της, δηλαδή στην αιδίοτητα και την, το αιώνιο αγαθό, την αιώνια γνώση, το αιώνιο κάλος. Τώρα, άλογο είναι αυτό το οποίο δεν έχει λόγων και ο λόγος είναι του νοός. Το είπαμε και την, στην περασμένη φορά και με τον ναι. κύριο Γονατά, το, το είπαμε ξεκάθαρα. Ναι, ναι, το έβαλα και επανάληψη μου, το δηλαδή. ζητήσαν. Γιατί ο λόγος είναι η αιτία το ουένεκα όλων των καταστάσεων, δηλαδή και αυτή της υλοποίησης της ψυχής σε ένα σώμα, ναι. ε, είναι το ουένεκα των επιθυμιών μας, των σκέψεών μας, των αναγκών μας, των βιολογικών, Κυρίως των πλανών και των λαθών μας, των παθημάτων μας, όλων. Ο λόγος λοιπόν, που είναι η αιτία, άρα είναι και η αιτιώδη συσχέτιση και η αιτιώδη συνάφεια των καταστάσεων, α, ουσιαστικά είναι αυτό που προσπαθεί να οδηγήσει το έμψυχο πλάσμα ναι. προς το κομμάτι εκείνο το οποίο, ο λόγος δηλαδή, προς το κομμάτι εκείνο το οποίο θέλει τη ποιχής που εμφορείται από τον έρωτα της, του αγαθού, του πραγματικού κάλου, της πραγματικής επιστήμης, της πραγματικής γνώσης δηλαδή, και να επιστρέψει εκεί που είναι η οικία του κατάσταση. Ε, επομένως, αλογο είναι αυτό το οποίο ε, δεν μπορεί να, να κατευθύνεται προς τα εκεί, λειτουργεί δηλαδή εντροπικά, χαοτικά ή παράλογα, παρά ναι, των λόγων, ε, ε, ακυρώνει τον έρωτα της ψυχής και ε, ε, είναι μια κατάσταση... Βαριά, που ε, ε, χιδέα, που χιδέο στα ελληνικά σημαίνει ο ακατέργαστος ο από το σωρό. Από Και... το χίδιν, από το χήμα. Ναι, από εκεί βγαίνει. Χίδιν, έτσι, από το σωρό. Ναι, ναι. Χιδέο, ο ακατέργαστος αυτό που δεν έχει αξιολογηθεί, που δεν Και έχει ενσωματωθεί. Και στην αξιο... αυτιλία, η λέξη χίδιν είναι τα χήμα φορτία σε ένα πλοίο, δηλαδή άμο. Είναι χείδι, ή είναι σακάτο, δηλαδή σε σακιά, Τακ, τακτοποιημένο κατάλαβες; ναι. Το χίδι είναι αυτό που λες, δηλαδή, είναι ναι. το χίμα, το, χείμα, το ναι. τίποτα. Ε, θα ήθελα λιγάκι να, να δείτε πώς, πώς λειτουργεί αυτή η γνώση. Ε, πάμε λοιπόν λίγο στο, φέ, στο Φέδρο. Λέει λοιπόν, όταν η ψυχή χάσει το φτέρωμά τη, περιφέρεται, περιπλανιέται εδώ και εκεί, αγωνιζομένη να αρπαχθεί από κάτι στερεό. Όταν το βρει και εγκατασταθεί σε αυτό, τότε αυτό φαίνεται σαν να είναι πλέον αυτοδύναμα κινούμενο, γιατί είναι η ψυχή αυ αυτοκίνητος. Yeah. Ε, Λόγω βεβαίως τις δυνάμεως που, τη δίνει, που του δίνει εισκοινώνουσα σε αυτό ψυχή, έτσι. Και επειδή ψυχή είναι αυτοκίνητος, και το «ον» που προκύπτει τότε καλείται ζώον, δηλαδή ζωντανό «ον», συνιστάμενο από ψυχή και σώμα που είναι θνητό. Και συνεχίζει στο Φέντρο 248, έτσι. Αυτός λοιπόν είναι, ε, μιλάει για, τους, ε, για το βίο των θεϊκών οντοτήτων, έτσι, που έχουν ε, α, άλλα πράγματα και μετά θα, θα δείξει ποια είναι η διαφορά με τον θνητό άνθρωπο. Αυτός λοιπόν είναι ο βίος των θειών οντοτήτων, τον έχει περιγράψει από τις άλλες όμως ψυχές. Αυτή που μπορεί να ακολουθεί, κατά άριστο τρόπο τις θείες οντότητε, αυτό που είπαμε πριν, που σας είπα, αυτή που προσπαθεί να ζήσει ε, με σεβομένη τον έρωτα της ψυχής που, που θέλει να προσεγγίσει και να επιστρέψει στο αγαθόν, στο πραγματικό κάλλος, στην πραγματική γνώση και την επιστήμη. Λοιπόν, ε, αυτή λοιπόν... Η, η, η, αυτή που μπορεί να ακολουθεί κατά άριστο τρόπο τις θείες οντότητε που υψώνει την κεφαλή του ηνιόχου της, της ψηλά εντός του ουρανού, συμπεριλαμβάνεται στη χωρία της περιφοράς, τρομαγμένη μάλιστα από τα άλογα και μόλις από τα άλογα αυτά που δεν έχουν λόγο, που δεν έχουν νόηση, ε, και μόλις αντικρίζοντας τα όντα του υπερουρανίου τόπου, δηλαδή τις θεικέ οντότητες, αλλά μόλις αντικρίζοντας τα έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να τα θεάτε πλήρως, δεν μπορεί να τα προσεγγίσει κοντά. Η δεύτερη πάλι, άλλοτε μεν σηκώνει ψηλά την κεφαλή, άλλοτε την κατεβάζει χαμηλά, και επειδή τα άλογα τρέχουν πολύ γρήγορα... Άλλα μεν εξ αυτών βλέπει, άλλα δε όχι. Οι υπόλοιπε, επειδή λαχταρούν την άνοδό τους, ακολουθούν, αλλά λόγω ελήψεως δυνάμεων, δεν έχουν δηλαδή δύναμη που να του τη δίνει η ερωτική κατάσταση, συμπαρασύρονται και κατακριμνίζονται, κρατώντας η μία την άλλη, προσπαθώντας η μία να υψωθεί ψηλότερα από την άλλη. Υπάρχει λοιπόν ένας ανταγωνισμός μέγας και ε, υπάρχει πολλή συνδρότας, θέλει να πει ότι πολύς κόπος. Εξαιτίας δε των σφαλμάτων των ινιόχων του άρματόστων των, πολλές ψυχές ακροτηριάζονται και περισσότερες χάνουν το μεγαλύτερο μέρος του φτερώματό τους. Έτσι όλες τους σχεδόν απέρχονται από τον υπερουράνιο τόπο χωρίς να αντικρίσουν την ουσία του όντος, την πραγματική ουσία του κόσμου δηλαδή, αυτά τα που είπαμε, παρά το ότι εκοπίασαν πολύ, πίπτους ιδέες στο φθαρτό κόσμο της γενέσεως, τρέφονται πλέον με δοξασίες, όχι με αληθινές γνώσεις. Αλλά γιατί τόσο πολύ πάσουν και αγωνίζονται οι ψυχές να δουν το πεδίο της αλήθειας. Μα διότι η τροφή που ταιριάζει άριστα στο πνεύμα της ψυχής παράγεται μόνο εκεί, εκεί δηλαδή που είναι το φτέρωμά τη και είναι το λιβάδι με το οποίο δυναμώνεται και γίνεται έτσι πιο ελαφρό το πέταγμα της αφού διατρέφεται από εκεί, από την ουσία του πραγματικού όντος. Άρα λοιπόν η αιτία της ουρανοπτώσεως της ψυχής, α το πούμε έτσι, όπως το λέει και ο Πλάτωνας, ε, από, την ευδαίμο, από τον να υπεράνιο τόπο στον επίγειο κόσμο και της φυλακή έως της κατά την διάρκεια της επίγειας παρεπιδημίας της στο φθαρτό σώμα, οφείλεται στο ότι ενώ των, λοιπόν θείων οντοτήτων οι ύποι των αρμάτων τους είναι αμφότεροι ευγενούς ράτσας, των ψυχών είναι ο ένα ευγενής, ο άλλος όμως όχι. Δηλαδή, στα θεϊκά πλάσματα, όντα, ε, και τα δύο άλογα είναι... Ε, ε, ευγενική ράτσα, δηλαδή ωραίγεται μονομερός την αγαθότητα και το καλός και την γνώση, την αλήθεια, ενώ των ψυχών των θνητών δεν είναι έτσι. Το ένα είναι ευγενές, το άλλο όμω όχι. Και τούτο διότι το έργο του αγαθού δημιουργού ετελείωσε μέχρι του σημείου της εμφυτέψεως της ψυχής στο νου. Την έκανε δηλαδή ένουν την, κάνει ένουν την ψυχή. Ενώ την κατασκευή του υπηλά του αρματός της και την επιλογή των νήπων τη, προφανώς εδώ μιλάει για ενεργειακές καταστάσεις και ε, μορφές που παίρνει, ανέλαβαν οι κατώτεροι θεοί, οι εφορώντες τα εγκόσμια, στους οποίους και ανέθεσε ο Μέγας Θεός <coughs> την δημιουργία των εμβίων όντων. <coughs> <Συγγνώμη>. <coughs> Μετά την πτώση της από τον υπερουράνιο τόπο στον κόσμο της γενέσεως, κατοικεί σε ένα αχωικό σώμα, σαν σε ηρκτή, και παραμένει στο δεσμοτήριό τη μέχρι τη καταλήσεώ του με τον θάνατο, ενώ η ίδια μένει αθάνατη. Ζώων αθάνατων ερθνητών καθηριγμένων φλούριο. Η ψυχή, λοιπόν, είναι ζωή αθάνατη, η οποία ουσιαστικά περνάει μια φυλάκιση, έτσι στο σώμα τη ψυχή, σαν να τη βάζει κάποιο σε ένα φρούριο. Α βάλει ένα τέτοιο για να Θα έβαζανε το... αφού έξει yeah. την παρατήρησή σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε να μουσικό διάλειμμα. Μην ξεχνάμε ότι κάνουμε ραδιόφωνο και επανερχόμεθα. Λοιπόν, bon, εδώ είμαστε albedo14.com ε, Πιάσαμε ένα θέμα σήμερα παιδί μου Τι είναι αυτό τώρα περί ψυχής? Και έχουμε πάθει την πλάγια μας Λοιπόν, ρωτάνε τώρα Από την Θεσσαλονίκη Εάν Ο έρος, όχι αυτό που εννοούμε Με το τεξί των ανθρώπων Είναι η γενεσιουργός δύναμη της ψυχής Αυτό ρωτάνε Ο έρος Είναι η γενεσιουργός Δύναμης των πάντων. Τον πάντων. XP, Αυτό το είπαμε στην ομιλία Nix, Nix και, και ίσως θα έπρεπε να το πούμε και εδώ Να κάνουμε, να, να Έχεις πει ένα τρίπτυχο την άλλη φορά έπεσε εδώ Εθέρας, έρω και νιξ Ναι Αυτό Είπαμε είπες. ότι πριν από οποιαδήποτε δημιουργία Τα θυμάμαι εγώ αυτά Έτσι ε, Πριν από οποιαδήποτε δημιουργία Υπάρχει ο εθύρ Έτσι Ο εθύρ και η Νίξ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ότι ακόμα δεν έχει εμφανιστεί το φως. Υπάρχει λοιπόν μία ε, κυματοειδή συνθήκη του αιθέρος που σχηματίζει μια καμπυλότητα, ένα οών απο το οποίο προκύπτει μέσα σε μία κατάσταση του εθέρος που επικρατεί σκότος, έτσι, από το οποίο προκύπτει ο έρος που είναι φανής, έτσι. δηλαδή το φάος που εκδηλώνεται, το φως, δηλαδή. φάνη, το φως που εκδηλώνεται, έτσι. που το φως είναι η, η, η καθαρή ενέργεια. έτσι και στοιχείο του εθέρος, και που θα γίνει με το πέρασμα του χρόνου ε, ηρικεπαίως, δηλαδή η γενεσιουργός δύναμης που είναι δύναμης γενεσιουργός διφυής και θα δώσει στο σύμπαν την ε, παγκόσμια έλξη, και θα δημιουργήσει κόσμον, έτσι, και ταυτόχρονα θα δώσει και την επιθυμία στα πλάσματα να ε, ενώνονται για να μπορούν να αναπαράγουν τη ζωή και να την συντηρούν. Ε, αυτός θα δημιουργήσει και όλα τα άλλα μετά. Όλα τα άλλα θα δημιουργηθούν από εκεί. Θέλω όμως λιγάκι για να μείνουμε στο τι κάνει αυτή η ψυχή να, να διαβάσω όλο ένα κομμάτι από το Φέδρο. Oh, yes. Μιλάμε 247 ε, σε όσοι είναι μπροστά σε κομπιούτερ ή οτιδήποτε. Αυτόν λοιπόν των υπερουράνιων τόπων τον οποίο είπαμε ότι η ψυχή τον περιδιαβαίνει ε, πάνω στο άρμα της. Τώρα, το τι συμβολοποιεί αυτό το άρμα είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Η αχρωμάτιστη και ασχημάτιστη και αδύνατη να ψηλαφηθεί πραγματική ουσία του υπερουρανίου τόπου. Προσέξτε να δείτε τι. Αυτά λέει. Ε, αχρωμάτιστη, ασχημάτιστη και αδύνατη να ψηλαφηθεί πραγματική ουσία του υπερουρανίου τόπου yeah. θεατή στον μόνο κυβερνήτη της ψυχής που είναι όπως είπαμε ο νους. γύρω από αυτόν τον τόπο κατοική όπου και υπάρχει το αληθινό γένος της επιστήμης δηλαδή η πραγματική γνώση διότι η διάνοια του Θείου, επειδή τρέφεται και με νου και με επιστήμη γνώση, δηλαδή καθαρή, να το, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι, παιδί, μου, η συνέχισε. διάνοια του Θείου, ο νους δηλαδή ο συμπαντικός, τρέφεται με το νου, έτσι, και με την καθαρή γνώση, την επιστήμη, που λέμε εμείς, καθώς και όποια ψυχή από κάθε άλλη πρόκειται να δεχθεί το αναγκαίο, εφόσον αντικρίσει για πολύ χρόνο το όν, αυτό το όν σε το συμπαντικό όν, το θείο, και το αγαπά βλέποντας τα αληθινά, τρέφεται και αυτή και ευχαριστείτε, εφόσον υπέρχεται, η περιφορά την οδηγήσει στο ίδιο σημείο. <coughs> δηλαδή εκεί που υπάρχει αυτό, έτσι, κατά την περίοδο όμως αυτή, αντικρίζει την δικαιοσύνη αυτή καθ' αυτή, ναι. τη σοφροσύνη αυτή καθ' αυτή, την καθαρή επιστήμη, όχι βέβαια αυτή που έχουμε εμεί κάτω εδώ, στον κόσμο της γενέσεως, την αβέβαιη δηλαδή επιστήμη του θαρτού κόσμου, μην ξεχνάμε ότι οι επιστημονικές μας γνώσεις αλλάζουν, φτιάχνουμε άλλα αυτά, με άλλα πράγματα λύσονται. ή προχωρούν περισσότερο και αυτό κάνουμε με την επιστήμη. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη φύση του όντος όντος όπως λέγανε οι πρόγονοι ούτε αυτή που υπάρχει γενικά διαφορετική στις διαφορετικές μορφές αυτών που τώρα καλούμε όντα σε εισαγωγικά, αλλά την πραγματική επιστήμη που ενυπάρχει σε αυτό που πραγματικά υπάρχει. Έτσι, την επιστήμη του όντος-όντος. Το ένα όντος είναι με ο μικρόν, είναι γενική του, της ενίας ον, και το άλλο είναι πείρημα και σημαίνει που πράγματι, αλλά την πραγματική επιστήμη που ενυπάρχει σε αυτό που πραγματικά υπάρχει, στο όν. Και αφού την ε, ε, θεάται και την επιθεωρήσει στη συνέχεια και θεάτη θεάτε και τα υπόλοιπα ευρισκόμενα στον υπερουράνιο τόπο όντα, τα πραγματικός δηλαδή υπάρχοντα, που είπαμε είναι το κάλος, το αγαθόν και και αφού απολαύσει με τη θέασή τους, επιστρέφει πάλι στα εσότερα του ουρανού και ξανά ε, ε, ενσαρκώνεται, έτσι. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει το «ον» που, που έχει τη δυνατότητα αυτή, μας λέει πιο πάνω, να... Ε, καθοδηγείται από τον ενίωχο του και να μην ακολουθεί άλογα πράγματα. Θέλω να, δω, να δούμε λιγάκι τώρα αυτά που είπατε. Ναι, Ότι, θα είναι... κάνουμε ένα ελεύθερο μέχρι να κλείσουμε ναι. να ανοίξει άλλο ε, θέμα. Πες μου πάλι, κοιτάξτε να δείτε, ε, το κομμάτι που, της ψυχής που καθοδηγεί, ε, την ε, συντήρησή μας, δηλαδή το θρεπτικό να πούμε ε, το κομμάτι που έχουμε τις επιθυμίες μας ή τις ανάγκες μας, ε, δεν μπορούμε να τα ταυτίσουμε. Δηλαδή, αν η επιθυμία μου είναι να ορέγωμε, να επιθυμώ δηλαδή σφοδρός, το αγαθόν δεν μπορώ να το ταυτίσω αλλάζει ποιότητα δεν μπορώ να την ταυτίσω με την επιθυμία που με καθυλώνει σε αγριότητα ας πούμε ή... αδυναμίες έτσι η αδυναμία ή οτιδήποτε ναι. Δεν τα ταυτίζουμε Άλλο πράγμα Ενώ η θρέψη είναι θρέψη Είναι μια βιολογική ανάγκη Α, ναι. Έτσι. Το κάνεις τελειώνει Έτσι. Η ανάγκη να κοιμηθώ και να ξυπνήσω ε, Είναι Αλλά η ανάγκη του να έχω επίτευγμα Για να κερδίσω Πράγματα εγώ Είναι άλλη από την ανάγκη Να έχω επίτευγμα για να Ευεργετήσω άλλα πλάσματα Ναι Δηλαδή μην, μην τα ταυτίζουμε, μην τα ταυτίζουμε από, από, τα, από κάποια πράγματα πέρα από τις καθαρά βιολογικές μας ανάγκες ε, αυτό που λέτε επιθυμητικών ή βουλητικών και τα λοιπά, μπορεί να έχει την πρέπουσα ποιότητα ή να μην έχει, έτσι. Και να γίνεται αθάνατο ή να καταραίει, να χαρεί ε, ε, και αυτό. σε ο δημιουργό γιατί έβαλε τόσο πρόβλημα στον άνθρωπο και δεν τον έφτιαχνε ψηλό έτοιμο, ρε παιδί μου. Δεν τον έφτιαχνε ψηλό έτοιμο τον άνθρωπο του όταν τον δημιούργησε, τον έχει κάνει μαλάκα και αυτό πρέπει να ασχολείται 500.000 χρόνια για να εξελιχθεί, γιατί δεν τον έφτιαχνε ψηλό εξελιγμένο. Κατάστοχο το λέω τώρα, για αυτό το λέω έτσι απλά ναι. και. Δηλαδή, γιατί έχει βάλει τόσο πρόβλημα ο δημιουργό στο ρομποτάκι που λέγεται άνθρωπο. Γιατί ρομποτάκι είναι. Ε, αυτό κάτι είναι ένα μεγάλο αντιλείψη. ερώτημα Τεράστιο ερώτημα Και γιατί δεν επεμβαίνει Στην κακότητά μας Μπράβο Εγώ δεν το βάλα αυτό Αλλά καλά κάνεις για το λες ε, Καταρχήν να πούμε κάτι Το αγαθόν Το είχαμε πει Το επαναλαμβάνω αυτό το όλον που επιμερίζει στα δημιουργήματά του, ναι. στα μεριστά του. Ναι. Μη φανταστείτε έναν Θεό δημιουργό, το, το όλον. Ναι, ναι. Επιμερίζει τις καταστάσεις. υπάρχει χωρίς παρελθόν, παρόν και μέλλον, γιατί τα περιλαμβάνει όλα. Όλα, Σωστό. Επιμερίζει λοιπόν στα μεριστά του στοιχεία του. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτά τα στοιχεία του, βεβαιότατα και είναι η ψυχή, η ψυχή επειδή ακριβώς τα γνωρίζει αυτά γιατί είναι μέτοχη ουσία του όλου, γι' αυτό και λέμε ότι η γνώση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανάμνηση, ναι. που με την καθοδήγηση του νοός ενεργοποιεί στην ανάμνηση αυτή, ή την ακυρώνεις, αν καθοδηγείς από το άλογο κομμάτι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το, α, α, το κομμάτι της αγαθότητος που επιμερίζετε είναι και η ελευθερία. Και τι λέει η ελευθερία που σου δίνει, σου τη δίνει την ελευθερία Δεν σε θέλει επουδενή να μείνεις ελεύθερος ναι. Γιατί δεν, δεν μπορεί να το κάνει αυτό Γιατί το ίδιο είναι ελεύθερο ναι. Τι σημαίνει όμως ελευθερία Είναι το να θέλεις να πας εκεί που αγαπάς Αν λοιπόν θέλεις να πας εκεί που είναι η αγαθότητα ναι. Το καλό το πραγματικό Η γνώση η πραγματική το δίκαιο το πραγματικών, γιατί αληθές και δίκαιο είναι ταυτόσημες έννοιες εντάξει, στην ελληνική. Όχι, δεν είναι εντάξει εδώ. Μέχρι Προ... εδώ είπα. Μην μέχρι διακόπτεις εδώ. Μέχρι εδώ. μη διακόπτης Παρακαλώ. Το αληθέ και το δίκαιο στην ελληνική αντίληψη είναι ταυτόσημη έννοια. Αλλά όταν μιλώ για επιστήμη, την αλήθεια ψάχνω να βρω. Όταν μιλώ για δίκαιο, την αλήθεια ψάχνω να βρω. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτή η αγαθότητα που τα έχει αυτά ιδιότητες της, δεν καταδέχεται να σε υποχρεώσει να την αγαπάς. Θέλει εσύ να επιλέξεις, αφού σου δίνει ένα μέρος από την ιδιότητά της, θέλει αυτή την ιδιότητα να την ναι. Να την ασκείς ελευθέρος, δηλαδή με την προσωπική σου επιλογή να την θεάσεις Διαφορετικά τέλειωσες και το μεν σώμα σου θα επιστρέψει η δε ψυχή σου που το κομμάτι της έτσι και αλλιώς είναι ερωτευμένο μαζί της και το θέλει. Απλώς κυριαρχήσει από από το άλογο κομμάτι και επομένως συσκοτίζεις αυτόν τον έρωτα ή τον, ή τον διαστρέφεις, τον εκτρέπεις ναι. σε άλλα πράγματα. Εδώ, Πρέπει ναι. λοιπόν κάποια στιγμή να το κατανοήσεις αυτό. Γι' αυτό και θα έχεις πολλές ενσαρκώσεις. Ωραία. Εδώ κλείνουμε σήμερα για να περάσουμε την εκπομπή στο κομπιούτερ και να ανοίξουμε ε, γραμμή στη φίλη μας, την Άντι Παπαμίτσου, στο στούντιο της κρίτης που μας περιμένει να σε ευχαριστήσω δεν το τελειώσαμε το θέμα την να, ξέρουνε, να ξέρουνε οι φίλοι μας ε, και οι φίλες μας που μας ακούν ότι ουσιαστικά και όταν θα μιλήσουμε για να ολοκληρώσουμε και τον ύμνο για το σύμπαν και τον ύμνο για τη φύση, ουρανός και φύση το σύμπαν, ε, θα ξανααναφερθώ και στον ύμνο για τον έρωτα, για να γίνει πιο κατανοητό έτσι, το όλο πλέγμα αυτό, Είδες ότι η ελευθερή που είχαμε σήμερα ήταν να πιο κατανοήσουν, όμορφη. Και θέλω να κατανοήσουν ότι και με αυτό θα κλείσω, φίλτατι το αγαθών που το ξεχάσαμε και το αντικαταστήσαμε με θρησκεύματα που πήραν την ελευθερίαν και την αντικατέστησαν με τη λογική του υπερτάτου φόβου, τη λογική δηλαδή της και αμοιβής, και εάν τη ποινή και αμοιβή, και να κάνει αυτό που εγώ γουστάρω. Ναι. Δεν υπάρχει στην ελληνική αντίληψη του αγαθού του όντο-όντο. Και αυτή είναι η θεμελιώδη διαφορά. Έτσι. Γι' αυτό και ευδεμον. Δηλαδή αυτό που πηγαίνει και τίνει προς το αγαθόν στην απόλυτη ευδαιμονία είναι το ελεύθερον, αλλά ποιο είναι γιατί το εράτε αυτό το αγαθόν, αλλά ποιο είναι ελεύθερον και πότε εράτε το αγαθόν, όταν είναι ψυχόν. Έχει δηλαδή την πραγματική, την πραγματική ψυχή την αίδιον. Αθάνατον Και αυτοκινουμένη Καλό σας βράδυ Μέχρι την άλλη Δευτέρα Να έχουμε ζωή Να, να τα μας ξαναπούμε έτσι. Να μου είστε καλά Α, Αυτή είναι η Μαρία Τζάνι εδώ κάθε Δευτέρα Μας λέει τα δικά της Δηλαδή τα καταπληκτικά Όχι δεν λέω τα δικά μου Αυτά προκύπτουν από την ελληνική ενώ, ρε, Όταν να πω κάτι δικά μου λέω Ναι Αυτό δεν είπα δε... ότι είναι δικά σου Ενώ τα θέματά δέχετε, σου Τα θέματά σου ρε κοριτσά ναι. Λοιπόν ε, ωραίο το θέμα και η συζήτηση ελεύθερη, χωρί κείμενα και συγκεκριμένα. Το κάνουμε και την άλλη Δευτέρα για να το ολοκληρώσει. Ακολουθεί σε 2-3-4 λεπτά το πολύ η Νάντι Παπαμίτσου από το στούντιο τη Κρήτη. Μην φύγει κανεί, επανέρχομαι.